Γεια σου ρε Αποστόλη. να απ προχθέ κάτω εκεί στο Σύνταγμα το πρωί. Ναι. Και δεν ήταν συγκέντρωση αυτή η ρε Αποστόλη. Ήταν. Όλοι αυτοί μα δούλευαν. Ήταν, ήταν λίγοι ρε Αποστόλοι. Το κράμανο πυρήνα στο κουκούε δεν ξέρει τώρα ποιοι θα ήταν. Πού ήταν όλοι οι άλλοι ρε Αποστόλοι. Παίρνουν μόνο τηλέφωνο και πέρα. Γι' αυτό δούλευε του όλοι οι ρε Αποστόλοι που κάνουν... τα είχαμε διαμαρτύρονται και τα είχαμε υποφέρουνε και θέλουν να αποτινάξουν το ζυγό. Άντε μην πω ποιο ζυγό έχουν κάνει όλοι του. Το ζώδιο. Ε? Το ζώδιο μέχρι εκεί πάει. Ατσι Γεια σου ρε καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Κωνιά και Χριστός Ανέστη. Τους Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Τους Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Ο κύριο Αποσόλη είναι. Ναι, ναι, αυτό είναι. Τι κάνετε καλά, να σα πω, πω κάτι. Σα παίρνω από την Αρκάδεια εδώ ότι μπελοπόνισο είμαστε. Μαρκά μα είστε, πολύ ευχάριστο αυτό. Ναι, είμαστε πλούσιο νομό και έχουμε εργοστάσια εδώ, έχουμε πολλά λεφτά. Ήθελα να σα πω κάτι που λέτε για την κυβέρνηση, για το Μητσοτάκι. Δεν φταίει ο Μητσοτάκι σε αυτά, τα είχε προαναγγείλει προεκλογικό. Είχε πει στην κυρία Μέρκερ ότι μα λέτε θα το κάνουμε γιατί του έκανε κάτι μπαγκέσαι και ο Γιάννη Ουαρουφάκη και ο Κίνα και, και αυτοί Του υποστηρίζετε, κάτι εργαζόμενο που του υποστηρίζει εσύ. Όχι 20 ώρε την ημέρα. 50 ώρε να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και το καμουτζίκι απάνω. Και γαλλότε, συγγνώμη για τη φράση μου, δεν είμαι του. Αυτοί που ψηφίσανε το μισοτάκι. Ο μισοτάκι είναι μια χαρά άνθρωπο. Ευρωκειμένο να είναι ο μισοτάκι που μα άφησε μετά από 6 μήνε να πίνουμε τα φωτά μα. Ο άλλο για ένα πετρίτη. Αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα έχουν και μια λειτουργία, θα μου επιτρέψετε να πω, παιδαγωγική. Τα είχαν προλαγγείλια, τα είχαν πει προεκλογικό. Μισό λεπτό γιατί το... έχω μπερδευτεί. εσείς ποιο ψηφίσατε, Εγώ τι ψηφίζω. Εγώ είμαι αριστερό. να ξύπνα και τώρα ο, ο, ο Βελοχιωτή ο να του πετάξει πέσει θάλασσα. Αυτούς να τους... ε, αλλά πούνε, Όταν πάνε, λέτε αριστερό, πάνε... ψηφίζετε βαρουφάκι. Όχι, λέμε αυτά που. Εντάξει, λίγο το μάγκα ο, ο... Εντάξει, πήγαινε, εντάξει. Ναι, για να αλλά καταλάβω ο... πήγαινε... πόσο αριστερό. Εγώ με Εγ το Απάνω Λαμία Είστε παφιφιλόφιλο που λέμε. Πάρτα μοριάροστοι. Αυτή είναι εδώ η Αρκαδία. Είναι πρώτη δημοκρατία, Πράσινη αυτή είναι. Τι θα ήταν, Και δεν έχουν ψώμα να φάνε. Έχουν εργοστάσια. Άσχηδε αυτή και εδώ. Να του βάλει 25 εμεί με αγώνε. Εγώ κοτεύω 70 χρόνια με αγώνε. Ό,τι κερδίσαμε με το πάμε, με το τα παιδιά αυτά όλα. Μάλιστα. Τέλο πάντων, το δέχομαι εντάξει όλα καλά. Λίγο το πεκτικό να βρείτε. Γιατί λίγο μα μπερδέψατε. Κατάλαβα. Να καλά. Ναι, ναι, ναι, αλλά μην του λυπάσαι αυτού. Δεν του λυπάμαι έτσι κι αλλιώς. Γιατί εγώ του λέω έξω να με άμα πεις για το να τους σκοτώσουν. Λες, ναι, γεια σα και χάρηκα. Να, ναι, ναι. Και εγώ, πάρα πολύ. Έλα μου. Έλα, πού είσαι. Τι κάνει Σχεδόν ανησύχησα. Ε. ανησύχησα. Ανησύχησα. Έχω μέρες να σε Έχω προσπαθήσει αρκετέ φορέ να σε πάρω όταν μπορούσα, τι λίγες φορές που μπορούσα. Αυτό ήταν το κακό. Γιατί τι έκανε, ο. είσαι ο αποσχολημένο, πήγε στο χωριό σου για διακοπές. Πήγα στο χωριό μου, γιατί έχω πάει στο χωριό μου πριν τι διακοπέ. Για να κάνω να φτιάξουμε τον αγώνα για τι θερμογεννήτριε. Α, ποιο και το και χωριό είναι σου. Είμαι στη λάκα Σολίου, εγώ στην Ήπειρο. Στο Σούλι, σου σε το έχει πει. Ναι, ναι, ναι σουλιότισαι είμαι και θέλουν και οι εταιρείε να τιμήσουν το Σούλι βάζοντα ανεμογεννήτρε uh, στο σε κάθε ραχούλα. Μπράβο, μπράβο στι εταιρείε που τιμούν την ιστορία μας. Δεν θα του περάσει ομοσουλαράκο εκεί πέρα, δεν θα τους περάσει. Έλα, μωρέ, και τι σε πειράζει τώρα η ανεμογεννήτρια και κάτι μεγάλα πουλιά. Είμαι, μωρέ, αυτός ο Δεν μα αρέσει το ωραίο αυτό, δεν μα αρέσει το μέλλον. Με ψυχή, εμεί δεν θέλουμε κάτι δέντρα και κάτι γλαϊκέ τέτοιε μόνο τώρα. Ε, με, με, δε, με. Το δέντρο τι θα το κάνει, τι θα σου προσφέρει, θα το κόψει μετά να το κάνει χαρτί. Και φαντάζω ότι σε πήρα, δηλαδή τόσο καιρό. Τα εκτιμάται θα... τα δέντρα, τα κόβετε. Δεν τα ποτίζεται. Ορίστε. Ε. Και έρχεται ο επενδυτή, σκέφτεται παραπέρα, βλέπει τι ανάγκε, Καλημέρα. Καλημέρα. Και μόνο που είπε ο ίδιο ότι είσαι στεναχωρημένο και κοιτά το σκυλί το τηλέφωνο. Ναι. Λέω δεν μπορώ, θα πω. Ενίο ότι το γλίφο που και που και το, το, το ακουστικό του. τηλεφώνου; και ό,τι μου βρεθεί μπροστά μου το γλίφο. Α. Ναι. Περίεργο. <laughs> περίεργο. Προσέξτε λίγο τα σκουλαμέντα και αυτά τώρα. Κολλάει. Ποιο? Κολλάει τώρα. Μην πάρετε κατακτική απάνω σα. Τι γλύφετε. Ναι, έχει έμπολα. Ναι ναι, ναι, ναι. Και ξέρει, δεν έχω κάνει και εμβόλιο. Και είμαι και άκρο επικίνδυνη. Τη λύσα θέλει να κάνει, όχι του COVID. Τέλο πάντων. Τη <laughs> <laughs> Στην ίδια κατάσταση να καταλάβετε είναι και ο αυτιά, α πούμε. Ό,τι βρει μπροστά του το Αλλά αυτό δεν το έμαθα. Και να φανταστείσω ότι δεν τον βλέπω κιόλα. Μου δώσατε ένα διαβατήριο ζωή όταν τη Μεγάλη Τετάρτη καθίσαμε ο ένα δίπλα στον άλλον και μου είπατε, Γιώργο. Δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτή τη μεγάλη αγάπη του κόσμου σε σένα και ότι, εν πάση περιπτώσει, η ζωή είναι μπροστά. Κύριε Σαφιά, θα, θα ήσασταν, πιστεύω, θα ήσασταν πολύ χρήσιμο στο, στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Mm. Έχω μάθει ότι είναι πολύ γλύφτη και λέω ότι ο Αυτιά και εγώ τι είμαι, δηλαδή. Ναι, όχι, ο καθένα μπορεί. Ακριβώ, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Λοιπόν, ε, είναι πάρα πολλά αυτά που μπορού, πρέπει να σχολιάσουμε, αλλά. Ε, να μαζί, τίμης, εγώ πρέπει να τα πάρα πολλά. Τι να πρωτοπούμε όμω. Δεν ξέρω πού να ξεκινήσουμε. Πάμε. Ε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ξεκίνημα. Ούτε δεν είναι μέση... το πάλι ξεκίνημα που λέμε. Oh, το πάλι ξεκίνημα πρέπει να ξεκινήσει και να... Άντε τώρα. Τέλος πάντων, αυτό πήρα να πω είναι κρίμα το σκύλι να το τηλέφωνο. Ευχαριστώ που με σκεφτήκατε. Την επόμενη φορά μου πετάξετε λιχουδιά. Καλημέρα. Α, όλες τα Καλημέρα. παρακάσατε τώρα. Για χαρά. Πού είναι ο Παπάς? Εδώ, ένα μηδέν. Ένα μηδέν εκεί είναι ο Παπάς? Ναι. Πήγα, έκανα σήμερα τη δεύτερη δόση, το άστρα, μη με θρομβώνετε. Α, άντε, καλά χάρηκα που σε γνώρισα. Λε! Ναι, όχι, να εντάξει, εγώ καλά. Λε να την κάνω! Δεν την έκανες από άλλα κι άλλα, Μωρή, θα την κάνει από αυτό. Έλα, μωρή, έλα, αυτό να μου πει. Παίρνει χαμπάρι. εκεί, αν μπορώ να βγω στο εξωτερικό να ταξιδέψω. Δεν είμαστε υπεύθυνοι εμεί, να σα πούμε. Λέω ποιο, τότε, διάλογο είναι υπεύθυνο να με πει. Αυτοί οι τουρίστε έρχονται απ' έξω μόνο με το self-test. Εμεί δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε που τη δεύτερη δόση. Ο τουρίστα δεν είναι απλό τουρίστα. Ο τουρίστα είναι αυτό που φέρνει χρήματα στη χώρα. Πού δεν είναι τρελέ. Τι θε, εμβολιαγανέ. Ε, δεν έχει ανοίξει ακόμα για την ηλικία μα. Παμωρί που δεν έχει ανοίξει, αφού έχει ανοίξει και όλε τώρα. Όχι, για όλου. Έχει ανοίξει 18 με 30, με 29 όχι. Α, ναι, ναι όχι, τόσο μην τράσαι και σα όχι ακόμα. Καλάνε εμβολιο. Πρέπει να ανοίξει κανένα να έρθει να... να σε δούμε να λε κανένα μαλλακία από κοντά, δηλαδή έλεω. Α θε στη μαλακή έτσι, αλλά τι θεω από κοντά. Δεν θε από ραδιώφωνο. Εντάξει, από ραδιόφωνο, δεν τα φούκτησα και λίγο από κοντά μου χήσει. Σωστό. Εκτιά ετοιμάζουμε τώρα. Θα δούμε αν ανοίξουμε. – na lumatepai ya juio paiizzuya. Έλεγα, αποστόλη, ε, πρέπει... Τώρα περιμένετε να πάρει τολί. Ε, άκουσα το θήνιο. Λέει δεν περιμένετε. Είναι στεναχωρημένο το παιδί. Λοιπόν, τώρα του έρθει και αυτοί να το πει στο τέλο. Έλατε, να σου πω τώρα. Αυτό ο ξεφτύλα ο αυτιά. Πρέπει να βρει μέσα ένα άνθρωπο. Κι άσε να ουρλιάζουν από το κοντρόλ. Προκειμένου να σώσουμε έναν άνθρωπο. Γυρίζω το στούντιο πάνω κάτω. Δηλαδή, τόσοι άνθρωποι που περιμένανε εκτό εντατική. Που πεθάνανε. Να παίρναν ε... τηλέφωνο στον αυτιά. Δεν κατάλαβα. Ε, δύο... Εκεί την πατήσανε. Δύο... Γι' αυτό πεθάνανε. Που δεν πήρανε στον αυτιά. Δύο φορέ ξεφτήλα λοιπόν. Ο στρατό μου και αυτά. Ο μου και, κούτρα. Αμαν, την ψώνισε! Θυμάμαι στο Λύκιο που κάναμε. Ο άλλο έχει κόψει καπίστριάστονα, δεν πειράζει. Τι ψώνισε, ήταν καλά, ωραίο είναι αυτό. Κάναμε την και μα έλεγε ο για το λόγο του Κρέοντα που χρησιμοποιούσε το εγώ και το εγώ, ότι μοιάζει με τον Παπαδόπουλο που Και Εγώ αποφάσισα, ξέρει αυτά τα. Ναι, ναι. Και αυτό το ίδιο είναι. Και έχει καβαλήσει, είναι Καλά, είναι ο Παπαδόπουλο δηλαδή λεξιλόγιο του είναι Εγώ και εγώ.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 Για του 30 δηλαδή είναι 20 ευρώ την ημέρα. Μπορεί να πάει τέσσερις εβδομάδες διακοπές Αν θέλει να πάει ναι ποιο είμαι εγώ και ποιο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που θα του πούμε όχι, θα πρέπει να πάει τέσσερις εβδομάδες είτε το θες είτε δεν το θες. Για να πάει πλέον... αλλά, αλλά το Α, βλέπω ας... σε καναξερονίσει με καμιά τέντα. Αυτό Γι' αυτό πήγε ο κουτσούμπας και άνοιξε τη μακρόνησο. Κάτι ήξερε που τη δεν βγαίνει λεφτά παιδί μου, ούτε για δεν Για σε καμία για ελεύθερο μόνο να να πρόστιμο. Ρε φίλε, ξαναλέω όμω, δεν φταίνε αυτοί δε Survivor, φταίνε. η φάση είναι μόνο Survivor Ε, δεν στάρε αυτά όλα, Δεν στάρε, δε, δεν έχω γραφτήσει. Λοιπόν, τα νέα παιδιά φταίνε που δεν τους πλακώνουν στους κλωτσές Αυτή φταίνε, Δεν φταίει κανά Τα άλλος, αυτά οι τρέτα, νέα... Ε, καλά φταίνε. θα έρθει ώρα, μην αγχώνεσαι Γεια σου όμορφε. Γεια μου. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε σοβαρά. Αχ, βαριέμαι. Αχ, θέλω να σου κάνω μια ανακοίνωση. <coughs> ανακοίνωση, ανακοίνωση. Ανακοίνωση, ανακοίνωση, παρακαλώ. <coughs> <coughs> Φίλε, ότι το έφαγα όλο το νησί να σε <σκίσω> Τι, τι, τι? Να το ξαναπώ. Ναι. Φίλε, ό,τι τωρναδόρε. Έφαγα όλο το νησί να σ' αναζητάω. Χιώτη, χιώτη, που αγαπάω. Χιώτη, χιώτη, που αγαπάω. Ποιος είναι ο χιώτης ο τωρναδόρας? Αυτόν που έβγαλε στην τετάρτη. Αυτός ο γκόμνος θέλει να σε γνωρίσει? δεν θυμάσαι Δεν θυμάσαι τίποτα, έτσι. Θέλω να δώσεις χαιρετισμούς, όχι φιλικούς που γράφουμε στα email, τους άλλους χαιρετισμούς, Τη κυρία Δασκάλα. Ω, oh, καλησπέρα. <Τι> Αυτός νομίζω θέλει να σε φυσιστικώσει και να σε αφήσει. <Τι <Τι> ναι, το ίδιο λέμε. Α, δεν έχει πρόβλημα. Οκ. Γιατί έχω. Κολλέ, πλάκ, κάνεις. <Τι <Τι> με την ευχή μου. Ωραία, λοιπόν, κοίταξε. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Υπουργέ Αχτσιόγλου επικυρώθηκε η κλαδική των ξενοδοχοϊπαλλήλων. Η οποία προβλέπει δεκάωρη εργασία χωρί πληρωμή και συμψηφισμό με ρεπό. Καλά δηλαδή, είναι. Ό, αριστερό, μου ο... φαίνεται αυτό. Αριστερό, αρκετά. Ό,τι ακριβώ θέλει τώρα να γενικεύσει ο Χατζηδάκη. Θε να πει τώρα ότι η ΣΥΡΙΖΑ και η Αχτσιόγλου συγκεκριμένα είχαν εστρώσει τον δρόμο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν τίποτα την αριστερά του πράγματο. Αυτό ακριβώς που είπες. Δε σε Του τους επαναστάτες του τόπου. Γιατί καινό, γιατί καινό. Τι καινό, τι να πω, δεν έχω λόγια. Α, δεν σε του τους επαναστάτες του τόπου. Έ, Καλά ένα κατάλαβα. Ένα ερώτημα θα κάνω. Ποιο έστρωσε τον δρόμο στη Νέα Δημοκρατία. Ποιος. Α, απάντησε αυτό. εσύ. Αυτός ένα μηδέν. Μπράβο.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 Τις γαμποειδήσεις, κανείς δεν τις βλέπει πια, βλέπει αυτούς. Λοιπόν, πιάστε και εσείς την ώρα που είναι τα άλλα δύο γαμποκάναλα, να τους αποκλείσουμε όλους και να σκάθονται οι πολιτικοί μόνοι να ακούνε τα ψέματα που μας λένε. <σομίως>